Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιέ τη Ελλάδα. Με 302.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων, το καλοκαίρι του 2016 κατατάσσεται στην πέμπτη χειρότερη θέση των αντιπυρικών περιόδων τη τελευταία δεκαετία. Με τη θάσο, τυχείο και την έμβια να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Τονίζεται στην έκθεση τη ΒΕΒΕΦΕΛΑΣ για τι φετινές πυρκαγιές καλώντα να ληφθούν από τώρα μέτρα αντιπυρικού σχεδιασμού για την ΕΠΤΑΓΕΟ αποτυχεί ο Πηλιός Οι ανυπόστατες φήμες για επικείμενο μεγάλο σεισμό ταρακουνούν τους Γιαννιώτες. Ομαλά εξελίσσεται η μετασυσμική ακολουθία διατίνονται οι σεισμολόγοι, συνιστώντας ψυχραιμία και αγνόηση των φημών. Τρεις νέες σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα. Έρτη ΠΥΡΟΥ Κώστας Παπαθεοδόρου. Την επανεξέταση του σημείου στο οποίο θα κατασκευαστεί ο νέο σταθμό διοδείων, ζητούν με επιστολή του προ του Υπουργού Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων οι πέντε βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ των ΕΜΟΝ ΕΕΠΡΟ ΚΕΡΟΔΟΠΗΣ. ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Παναγιώτης Γιώργα. Στι 18 Νοεμβρίου, φορεί, σύλλογοι, με την συμπαράσταση του Δήμου Ικάρια, σε συνεργασία και με του Συλλόγου τη Αθήνα, διεργανώνουν κινητοποίηση προ το Υπουργείο Υγεία για τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωση από η Κάρια για την ΕΕΡΤΑΓΕΟΥ. 62 μετανάστες στην πλειοψηφία του Ιρακίνη απελάθηκαν σήμερα από τη Μυτιλίνη στο δικαιλί της Τουρκίας. Αν και χθε ο αριθμός των ανθρώπων που επρόκειτο να απελαθούν ήταν 160 οι περισσότεροι από αυτούς υπέβαλαν αίτημα ασύλου και σταμάτησε για αυτούς η διαδικασία. Για την ΕΕΡΤΑΓΕΟΥ Μυρσίνη Τζινέλη. Σύσκεψη για το θέμα της εγκατάστασης των δικαιούχων στις νέε εργατικέ κατοικίες συγκαλεί σήμερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παπλίδης με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑ Κέρκυρας. Στο μεταξύ παραμένουν στα σπίτια του οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών στον Αγιάννη μετά την απόφαση που πήραν στην τελευταία του συνέλευση. Για την ΕΡΤ Κέρκυρας, Λίκουργος Κιαδό Ερώτηση σχετικά με τη δραματική αύξηση του παρεμπορίου στο κρασί και την αποτυχία ίσπραξης των προσδοκόμενων φορολογικών εσόδων στην ο βουλευτής της Δημοκρατίας Φλόνας Γιάννης Αντωνιάδης μαζί με σχεδόν το σύνορο των συναδέλφων του για την ΕΡΤ Φλόνα στο Μαγιάδα. Πληρώνονται από 1η Νοεμβρίου οι αγρότες για το 70% της ενιαίας ενίσχυσης. Τον επόμενο μήνα και η καταβολή της εξισωτικής εκτινοτρόφους, ενώ στο τέλος του μήνα θα γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ του πετρελαίου σε παραγωγούς, όπως ανακοίνωσε χτες από το Βόλο ο Υπουργό Αγροτικής ανάπτυξη Βαγγέλης Αποστόλου. Για την Ερτβόλου, Μαρία Δημητρίου. Σε ποινή φυλάκηση 18 μηνών για την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας για ποσό ύψους 17.000 ευρώ σε βαθμό πλημελήματος καταδικάστηκε ο πρώην δήμαρχος Γεβερνών Γιώργος Νούτσος από το Τριμελές Εφετίο Πλημεριωδικών Κοζάνης. Για την ΕΡΤ Κοζάνης, Δέσπινα Μαραντίδη. Μια νέα υπόθεση υπεξαίρεσης σημαντικών ποσών βρίσκεται αυτή την περίοδο στα χέρια των αστομικών και ανακριτικών αρχών της Μεσσηνίας ο λόγος για επεξαίρεση ή ύψους περίπου 500.000 ευρώ που φέρεται να έκανε πρώην πρόεδρο στον αγροτικό συνεταιρισμό των δολών παρανομία που έχει βεβαιωθεί και από ορκωτούς λογιστές. Για την Ερτ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Δραματική εξέλιξη είχε το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο άνδρες στι πατσίδε του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο 69χρονο υπέκυψε στα βαριά τραύματα από τι μαχαιριέ που δέχτηκε στη διάρκεια συμπλοκή με 65χρονο, που επίση είναι τραυματισμένο και νοσηλεύεται αφρουρούμενο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Από την Νέα τη Ηρακλείου, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Η εξέταση DNA αναμένεται να αποκαλύψει τώρα τα στοιχεία του 75χρονου άνδρα, ο οποίο χθε αργά το απόγευμα έχασε τη ζωή του. Όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με Νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψο του Αιγείου. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Η Πυροβολισμοί αναστάτωσαν χθε βράδυ την περιοχή τη Νέα Χώρα. Αστυνομικοί απέκλεισαν την πρόσβαση στην περιοχή και συνέλαβαν ένα άτομο που φέρεται να είναι ο δράστη. Πληροφορίε αναφέρουν ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα και οδηγήθηκε σε κλινική των Χανίων. Για την Ερτ Χανίων, Μαρίνα Μανδακάκη. Ξεπέρασαν τις 6.000 από την πρώτη του χρόνου του 2015 οι στον των κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Ρόδου και φέτος τον Αύγουστο τις 600 διπλάσεις από αυτές του Αυγούστου του 2015. Με τη χρήση του αποφεύχθηκε η εκπομπή περισσότερων των 2 τόνων διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Κατά 10% αυξήθηκε φέτο η τουριστική κίνηση στην Καβάλα σε σχέση με πέρσι με βάση τα στοιχεία των ξενοδόχων του νομού. Σε ξενοδοστά Ερτ Τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά ζητήματα απασχολούν έντονα τα μέλη τη Ομοσπονδία ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων. Με τον Πρόεδρο τη Ομοσπονδία να δηλώνει στην τοπική Ερτ ότι αρκετοί μικροί ιδιοκτήτε οδηγούνται στην απόγνωση μη να ανταποκριθούν στι αυξημένε υποχρεώσει του. Ερτ Σακίδου του Σπομπονδίου η μωμένη δύναμη με ιδιαίτερη δυναμική να προσδώσει στην οικονομία της Πελοποννήσου χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου κατά την πρώτη μέρα των εργασιών του συμποσίου τρένο τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη που γίνεται στη Ζηρίχη, για την η μερίδα με θέμα καρδιάς, διοργανώνει το νοσοκομείο Σερών, η καρδιολογική κλινική και η επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλεια στην παρασκευή 21 Οκτωβρίου για την Μαθησιακές δυσκολίες, αναγνώριση και υποστήριξη από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι το θέμα της ημερίδα που διοργανώνει το τρίτο ο Γυμνάσιο Πύργου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Πύργου Ολυμπίας τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Για την Ερτπύργου, Μπάμπης Πλάγος. Άνοιξε τι πύλες της οι εμποροπανήγυροι στην Καρδίτσα. Την ίδια ώρα οι έμποροι για να συγκρατήσουν το αγοραστικό ενδιαφέρον προχωρούν σε δεκαήμερο προσφορών. Δωραμήτρα Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.